Απρίλη μου, Απρίλη μου γλυκέ, Απρίλη μου ξανθέ Μην μου μυρωδάτε, καρδιά μου πως αντέ Καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις Μέσα σε τόση αγάπη, σε τόση όμορφια Καλό μήνα Ναι, πρωταπριλιά καλό, καλό μεσημέρι Είπαμε να... Αυτό είναι πρωταπριλιά Όχι Ά, φτιάξουμε το Τι είπα, Η Χριστίνα, η Χριστίνα σας φτιάχνει Η Χριστίνα φτιάχνει το, η Χριστίνα το, το μικρόφωνο Ήδη ακούγε, συνομίζω Όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ Καλώς, οκ, okay. καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε ε, Είναι πρωταπριλιά και λένε ψέματα Σε αντίθεση με <laughs> με, <τις> άλλες, <laughs> με 31 μαρτίου Εξαρτάται σε ποιον ε, χώρο αναφέρεσαι Αν αναφέρει στον χώρο της πολιτικής ε, δημοσιογραφίας πολιτικής. Εντάξει, οι περισσότερες μέρες είναι μέρες των ψεμάτων Λέγονται που και που και αλήθειες Αλλά ως άλλο και ξεκάρφωμα Δεν έχει θεσμοθετηθεί με τέτοιο Με ημέρα συγκεκριμένη Ημέρα, ημέρα με, αλήθειας, ημέρα αλήθειας αυτό Οπότε Που Κουφάκι είναι ενδιαφέρον, είναι το αντίθετο. Πριν είπαν ένα ψέμα στην προηγούμενη εκπομπή, είπανε το στήσανε εδώ ότι φεύγει ο Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα. Σε αντίθεση με άλλα στιγμέ εκπομπή που είναι αλήθειε. Τότε αιτία, αιτία, για τον συνάδελφο. δεν θέλω να πω, αλλά να, επειδή είναι στην Ουδού και τα fake news ξέρουμε. Εντάξει, τώρα, αυτά γίνονται στην πολιτική. Πάμε εμεί να ακούσουμε μια αλήθεια, θα την ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Αντέχεται. Τον πρωθυπουργό τη χώρα. Θέλω. Να θυμίσω πως ξεκίνησαν όλα. Τον Μάρτιο του 2020, μόλις μας είχε μισή η πανδημία. Και αυτό επαναλαμβάνω και σήμερα. Δεν είναι μια αλήθεια αυτό. Είναι μια αλήθεια. Το λες ειλικρινή. Ναι. Αλλά αν... Αν, είχε... αν μας το είχε κάνει τότε η πανδημία, τώρα τι μας έχει κάνει. Δεν... Ε... Τελατίνι. Ε... Ε... Αυτό ήταν μια αλήθεια. Ναι. Το ακούσαμε και το περιέγραψε πολύ ωραία. Άλλη μια αλήθεια Νομίζω μεγαλύτερη πάλι από τον, ίδιο. Πάλι Θέλ από τον ίδιο Θέλω να θυμίσω Πως ξεκίνησαν όλα Τον Μάρτιο Του 2020 Μόλις μας είχε καμπίσει Η κυβέρνηση η καρναβάλι Ναι λέει για την κυβέρνηση καρναβάλι Δεν λέει για την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη Ναι δεν είναι και καλά Όχι, Αν άρα... κάποιος νομίζει Η συνειρμή σε αυτή την περίπτωση Όχι. είναι λάθος Δεν είναι δεν είναι οπότε Αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσίασε χθε το σχέδιο, το ακούσαμε 2-0, το Ελλάδα 2-0. Στο ερώτημα ποιο. Κάτι δισεκατομμύρια θα έρθουν. Αυτός. Τι δεύτερη φορά που θα το ρωτήσεις κάποιο. Και θα έρθουν κάτι δισεκατομμύρια σύμφωνα πάντα με τις διακηρύξεις και αυτά θα πάνε στους όλου του πολίτες. Το Ελλάδα 2-0 είναι έτοιμο το πρόγραμμα ή είναι μπέτα. Έτοιμο. Είναι Δεν έτοιμο, είναι τίπο Ε, το έχουν βάλει δεν Το μελέτησε, το, το κοστολόγησε και βγήκε το ανακοίνωση. Δηλαδή, πώ είναι ο Κυριάκο που ο Κυριάκος είναι μπέτα άνθρωπο. Είναι δοκιμαστικό μόνο. Δεν είναι το κανονικό, το βλέπετε. Καλά πάει όμω. Ψάχθηκε το κανονικό. Πού πότε. Δεν είναι έτοιμο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ε, τόσα χρόνια όμω. Δεν είναι. Εμείς... Δεν είναι, ψάχνουμε. Τι είναι, εμβόλιοι είναι να βγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάτι που δεν είναι πρωταπληλιάτικο είναι το εξή, ότι έχουμε 148 άτομα εκτό ΜΕΘ, 63 από αυτού για δεύτερο 24ωρο. Αυτό είναι ένα 20% που είπε και η άλλη κυρία, δηλαδή ένα 80% που είναι μέσα, να κοιτάμε το θετικό μέρα το που θετικό είναι. Το θετικό είναι μέσα, ναι. Σε μεθ. Αλλά έχουμε 148 άτομα στην Αττική. Καλή στην τύχη. Αττική. Στην Αττική που είναι καλή τύχη τώρα αυτό. Που τα λέγαμε πριν κανένα μήνα ότι είναι και στη Θεσσαλονίκη είχαν μείνει κάποιοι και τα διέψευταν. Έβγαναν υπουργοί και λέγανε όχι το σύστημα Ά, θα... έτοιμο κτλ. Τώρα είναι 148 επισήμ Δεν υπάρχει μέθη για αυτού. Ενώ είχαν Καλά υπερδιπλασιαστεί οι μονάδε εντατική θεραπεία. Ενώ το ξέρανε. Ενώ δεν χρειάστηκε να επιτάξουν μέθη. Διωτικές... Παρ' όλα αυτά, παρά από τα αυτά, δεν επιτάσσουμε. Δεν, δεν χρειάζονται δεν να, να επιτάξουμε. Γιατί ναι, φτάνουν, έλεγε για να Γεραμπετρίτη εδώ. Δεν τα είχε και την θες, προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε, έκανε το θριάσιο τέτοιο ο Κικίλια Ζωμέβα. Ένα νοσηλεία. Και πάλι δεν φτάνει. Και βγαίνει λοιπόν ο κ. Κοντοζαμάνη που είναι του Κικίλια, υφυπουργό υγεία. και στη Βουλή χτες, απευθυνόμενος προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλη την αντιπολίτευση, και λέει το εξή. Όχι, όχι, όχι, μη ακούτε κύριε Βαδεμένε. Υπονομεύετε αυτή την εθνική προσπάθεια και επιμένετε στην καταστροφολογία. Και θα το πω, το είπα και χθε στην Επιτροπή, με δυσκολία προσπαθείτε να μην δείξετε τη στενοχώρια σας, επειδή τα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Επειδή τα έχουμε καταφέρει με αυτή σήμερα. Επειδή τα έχουμε καταφέρει με εκείνα. Επειδή τα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Ε, ο κοντοζαμάνη είναι. Τον ζηλεύουνε. Να το πρωταπηλιάτικό μα. δεν είναι. <laughs> Λέει, <laughs> τον νικο... Δεν παίζουμε εμεί με πρωταπηλιά. Κάθε μέρα εδώ η εκπομπή με, με, μεταδίδει ψέματα. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφοροποίηση. Μα τι είναι αυτό που λε. Λέει ο κοντοζαμάνη. Μεταδίδουμε μεταδίδει... εμεί ψέματα. Εμεί. Αυτοί εμείς είμαστε καθρέφτη. Α, αυτοί είναι τα ψέματα. Ο κάθε μέρα αυτά που ακούμε, οι μόνε αληθινέ στιγμέ είναι τα μοντάζ που κάνουμε εμεί. Και... Αυτά λένε την αλήθεια. Και ο καιρό. Τα δικά του. Καιρό είναι πριν. Εν Είπε ο Κοντοζαμάνη, απευθυνόμενο στην αντιπολίτευση και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα έχουν καταφέρει. Και του ζηλεύουν. Και στεναχωριούνται πολύ που τα. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι ότι επειδή τα έχουν καταφέρει. Είναι μια είναι επιτυχία, επιτυχία, δηλαδή. Α το γιορτάσουμε. Τα 148 εκτό ΜΕΘ είναι τα έχουμε καταφέρει. Που είναι αυτή οι άνθρωποι είναι στην τύχη του τώρα, εντάξει. Είναι... Να του διαβάσει γιατί δεν ξέρει ποτέ. Οι 8.000 νεκροί είναι τα Το ότι ανοίγει το εμπόριο τη Δευτέρα με 4.000 κρούσματα και το κλείσαν με 1.000 είναι ότι τα έχουμε καταφέρει. Δεν αυτό είναι Δεν δηλαδή... είναι μια απόγνωση. Τι δεν το... είναι ένα σχέδιο που δεν υπάρχει. Ό,τι περνάει. Στον Αστράγαλ ούτε καν στον γόνατο. Όχι, είναι ότι δεν αντέχουν άλλο. Μα, δηλαδή δηλαδή η απόφαση είναι ότι δεν γίνεται άλλο, α ανοίξουμε. Όχι το επιδημιολογικό πια. Στην τύχη κανονικά. Στη λε, δηλαδή είναι με απόφαση τη κυβέρνηση, όχι την επιδημιολόγων. Α του να λένε. Μα θα τα ανοίξουμε, τι θα να... πεθάνουμε. Μα δεν πέτυχαν τα προηγούμενα. Τα, τα, τα πέντε μήνες δεν πέτυχε τίποτα. Ανέβαιναν, ανέβαιναν, yeah. ανέβαιναν συνεχώς. Πέντε μήνες κλειστοί. Πόσο, πόσο έκλεισε, με 350 έκλεισε. Πώ ήμασταν τον ο, Νοέμβρη. Τέλο, κάπου εκεί. 300. Οι λες. Ναι. Είναι 730 7, τώρα. 400 παραπάνω. Μετά από πέντε μήνες lockdown. Μια χαρά. Καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε. Νομίζω καλά. Είδαν και από ήταν τώρα λένε αυτό. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό. Προφανώ να ανοίξει, okay, γιατί και αυτό είναι. Βέβαια δεν είναι για, πήγαινε, για το αλλά... Μήκυο Ευθύνη, τώρα μου ανοίγει το στόμα. Ναι. Για το Μήκυο Ευθύνη, πώ τα κρούσματα. Για το Μήκυο Ευθύνη. Πάνε και παρτουζώνονται στα σπίτια. <χω> Α. Αυτό νόμιζα θα πει στι διαδηλώσει που είναι πολιτισμό. Δες. Α, ναι. Και οι διαδηλώσει, βέβαια. Οι διαδηλώσει των 5.000 αστυνομικών. Και όχι το μετρό Α, και το λεωφορείο. Των <χω> αστυνομικών. Και όχι το μετρό και το λεωφορείο. Εκεί δεν κολλάει. Δεν κολλάει Αφού έχει αποδείχθει. Ναι, άλλοι Μάλλον του μετράνε σε άλλη περιοχή. να από το στο Σοδά Σπίτια του και να πουλάω εδώ κολαστέλλεται. Στην πλατεία από πάνω του μετράνε. Κάτω δεν του μετράνε. Δεν παίνει ο μετριτή κάτω στο τουύνελ. Μετράνε μόνο στην πλάτη. Θα, θα κουλήσω μετρετέ από στο <laughs> τουύμενοι. Εγώ, Εγώ δεν μπαίνω. Εγώ δεν πένω. Θα το μετρήσω oh, πάνω ναι, όταν αν ανέβηκαν την κιλιόμενη. Μόλι όχι, μόλι πάει στην πλατεία τη νέα μήνε, να έχουμε κάτι να λέμε. Και βγαίνει και ο Δύμαξ και λέγουν ανέβει τα κρούσματα. Γιατί έχει γύρω περιοχέ, οι διαδήλωση λεφτέ που ανέβηκαν τα κρούσματα. Στηλέ, στο μέτσοφόπου ότι διαφέρει να το άγριο όρο. Τι διαδήλωση είχε που έχουμε 30 κρούσματα Α, στο Αγιώργο. Όχι, δεν ξέρω Άγιο τι όρος. κάνουν εκεί. Ο, τι κάνουνε. Δεν ξέρω. Ναι, είχε τελειώσει. Τι διαδήλωση. Διά δεν, δεν, δεν ξέρω. Διαδήλωση πάντω δεν είχε, ξέρει. Α, δεν. Δε. Όλα δε τα άλλα τάχνουν. Τα τα για... Ξέρουμε. Ξέρουμε. Λέει, θα είναι διαδήλωση του Αγιώργου να μην το πήραμε χαμπάρι. Ξέρουμε που το κάνουμε. Με τι αίτημα. Μα να αλλάξει χρώμα στο ράσο. Δεν νομίζω να έχουν τέτοια θέματα. Θα μείνουμε λίγο στον κύριο Κοντοζαμάνι, αφού μα είπε εδώ ότι τα έχουμε καταφέρει και προ την αντιπολίτευση. Άρα και γι' αυτό η αντιπολίτευση θυμώνει και θέλει να. Πάνε χάλια τα πράγματα, κτλ. Το συνέχισε γιατί μίλησε για τα μέτρα. Όλα αυτά τα έξυπνα και τα μη το έξυπνα πόσο μέτρα. Όπω αναγκαστικά είναι αυτά ναι, τα ναι, αυτό μέτρα. Ναι, είναι αυτό ακριβώ. Υπόθηκε επίση ότι τα μέτρα έχουν αποτύχει. Θα σα θέσω ένα ερώτημα. Φαντάζεστε τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα. ΟΕΕΟ. Υπάρχει επίγνωση τι θα γινόταν στη χώρα. Επομένω, τα μέτρα έχουν πετύχει. Το βγάζει άλλο συμπέρασμα. Ναι, ένα λογικό άλμα, ναι. ναι. Το Μα τι θα βγα... Άρα πετύχανε. Λέω εγώ για τα μέτρα τα δικά μου ότι έχουν πετύχει. Η ζωή, η πραγματικότητα, τα νούμερα. Τα νούμερα λένε άλλα εντελώ. Είναι θέμα άλλα. ανάγνωση. Σου λέει, σε άλλε χώρε πεθαίνουν περισσότεροι. Εδώ μόνο 8.000, άρα πετύχαμε. Ναι. Τι το είναι η ζωή, το, τι βέλγιο. Είναι άνθρωπος, το βέλγιο. Το βέλγιο που ήμασταν. Με το βέλγιο δεν ακούω συγκρίσει πια. Πώς πάει το Βέλγιο. Όχι εμείς πως πάμε. Δεν έχω Έχουμε ανέβει το πλησιάζουμε να μα, ξέρεις. Πάμε. πάμε πάρα πολύ καλά. Έξω πάμε καλά. Ε, ναι. Μέσα δεν το Με λες μέσα. ότι πάμε καλά. Ε, εν τω μεταξύ στα μέτρα που ανακοίνωσαν είναι ότι τα Σάββατο καλέ θα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση. Ναι. Ευχαριστούμε. <laughs> <laughs> <laughs> ότι τρίτη θα πάει κάποιο κάπου Σαββατοκύριακο πάει. Να πάει στη θάλασσα να δει λίγο, στο βουνό, αν είναι καλό ο καιρό. Τι να πει, άλλο. Την Τρίτη. Ναι, θέλω να πω ότι με στην όλη χαζομάρα. Είναι και αυτό. Τη Σαββατοκύριακο μπορείτε να πάτε από ο Δήμο. Ναι, τι Και τώρα πηγαίναμε. Με αυτό πηγαίνουμε. έχει νόημα τώρα. Και τώρα πηγαίναμε. Επειδή δεν έχει νόημα. Δεν είχαν υπολογίσει όλοι αυτοί οι φοστήρε, επιδημιολόγοι, κυβερνητικοί, ότι την κούραση του κόσμου. Αυτό δεν το είχαν υπολογίσει. Είναι ένα παράγοντα πολύ σημαντικό. Δεν παίρνει μέτρα όταν πρόκειται για κοινωνία, για εκατομμύρια ανθρώπων που πρέπει να συμβαδίσουν και να συμβαδ Δεν παίρνει παλαβά μέτρα. Γιατί λίγο να διαλυθεί όχι, γιατί έχει μ... χαθεί πρώτος, το παιχνίδι για πάντα. Μα και εσύ πρώτο πρέπει να είσαι σοβαρό για να εμπνεύσει, όχι να είσαι κάθε Σαββατοκύριακο σε άλλη τέτοια εκδρομή. Αυτό είναι ένα. Και να έχει και τι δόρε να λένε: Εγώ θα πάω χανιά, ο κόσμο <laughs> να χαλάσει. Έχι, γιατί τι να μην πάει. Να πάει! <laughs> μα είναι και χανίων, ναι, να βουλευτή χανιού. έχει της. το ελεύθερο καρχά ο βουλευτή. Αλλά αυτό, αν έχει την τη, τη τσίπα όχι, να όχι, το πει τη ή όχι, είναι άλλο θέμα. Με αυτό το ύφο του τσαμπουκά του χαρδαλιά και των υπολείπων. Οι μάγκε τη υπόθεση, τη Μάσου Χρυσοχορήπη που πήγαινε όπου υπήρχαν κρούσματα, πήγαινε και συντώνιζε, πήγαινε στην πάτρα, άσχετα, δεν ήταν αρμόδιε χειρού. Τώρα δεν πάνε πουθενά, έχουν χαθεί. Πάει και το ύφο, το πολλαβαρή, και οι μαγγέ και ο Σερίφη και θα σα ελέγξουμε τίποτα πολύ. Κούρασαν τον κόσμο, κατέστρεψαν τον ιστό τη κοινωνία, κατέστρεψαν τα μέτρα του που μα αφορούσαν και όλου μα. Τώρα τη, όποια εμπιστοσύνη μπορεί να του είχε κάποιο το πρώτο βραχ Το αλλοπρόσαλο των μέτρων, τα συνεχή μέτρα, τα έξυπνα, τα πιο έξυπνα και όλα τα υπόλοιπα, κατεστράφει όλη αυτή η ιστορία και τώρα πηγαίνουμε με το Σταυρό στο χέρι και ο Θεό να βοηθήσει. Όποιο πιστεύει σε αυτόν, ό, και ό, αν υπάρχει σε Θεό, το τέλο όμω, όπω είπε ο Χαρδαλιά. Κοντά. Με άλλη λέξη. θα παίξουμε ρουκζούκ. Με άλλη λέξη, πώ mm. μπορεί να το πω ο το είναι, είναι πίσω μα. Όχι, το, το τέλο. Είναι, είναι μπροστά. Α, έρχεται. έρχεται. Όχι, αλλιώ θα ακούσουμε τώρα. Η πανδημία συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή σε αυτό το τελευταίο μίλη της δύσκολης διαδρομής. Αγαπητοί μου συμπολίτες, το τέλος της μάξης ενάντια στην πανδημία είναι πλέον ορατό. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Το τέλος της μάξης ενάντια στην πανδημία είναι πλέον ορατό. Ελεγείστε τα όματα! Το τέλο τη μάχη ενάντια στην πανδημία είναι πλέον ορατό. Πώ τα βλέπει λοιπόν, φίλε μου, Αρίστο, Μαύρο και άρακλα, πώ θα τα δει, καλό τον καβάδι. Λοιπόν, είναι ορατό το τέλο. Ορατό. Ε, στη μάχη ενάντια στην πανδημία. Και έκρινε, οφείλουμε αύριο να το κάνουμε ένα μοντάζ. Το τέλο είναι ορατό. <laughs> να κόψουμε την ενδιάμεσο γιατί αυτό. Το τέλο όντω είναι πρώτη φορά τόσο ορατό όσο δεν ήταν ποτέ. Επειδή ήταν πρωταπληριά, είπα να μην το κάνω, αλλά από αύριο μπορεί ε, να το βάλουμε ε, κανονικά. Ε, εν Ε, κρίνει σκόπιμο ο Χαρδαλιά να επαναλάβει ότι το τελευταίο μίλημα είμαστε το τελευταίο μίλι. Πάλι, πάλι. Το τελευταίο κείμενο. Πραγματικά Αλλάξτε το ίδιο κείμενο. Αλλάξτε ατάκα, ατάκα. Δεν ατάκα. έχει έρθει το, το τελευταίο μίλι τον το συζητάς τρει μήνε δεν είναι πια μίλι. Το είπε ο Πυριακό και το πούμε, το, μια φορά, το επανέλαβε ο τότε ο Ταραντήλης, το επανέλαβε Πάμε, η, η Πελώνη. Ο κυκίλιαστο ότι κοπιάρει και ότι πιάσει από διαφημίσει, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τα λέει. Ο γιατρό. Ο γιατρό. Το Πρέπει να δούμε ένα θέμα. Ποιοι μπαίνουν στην ιατρική. <laughs> Αυτό είναι τι υπό... βάσει, παιδιά, να βάσει. Βάλτε και... αστυνομικού στι να μην μπαίνουν τουλάχιστον αυτοί. Να ελέγχουν, να ελέγχουν. Αυτό είναι πανεπιστήμια, με, την με face control. Ναι. Ο αστυνομικό. Δεν μου, εσύ, για... θα, Δεν Ο Δεν. Ποιος θα μπει και πήγαινε για δικηγόρος πήγαινε για. Ο καλάκα, το σώμα τη αστυνομία, επιτέλου να έχει Θα έρθουμε στα της αστυνομία και στη φρουρά του φορτιώτη μετά τι διαφημίσει. Γιατί τώρα έχουμε. Αστυνομία, άλλο τσίρκο. Γιατί άλλο τσίρκο. τσίρκο. Εγώ πολύ, πολύ λογικό μου ακούστε Δεν βγάλανε ότι δεν έχει φρουρά ο φορτιώτη. <laughs> <laughs> βγάλ... Σε λίγο, μία Α. τώρα. έτσι τώρα. Σποίλερ. Κάνω okay. ένα spoiler, για μετά. Κικύλια λοιπόν, λέει χθε ο Κικύλια, ήθελε να μα εφιστήσει την προσοχή Α. και το είπε έτσι, αλλά εμένα μου ήρθαν συνειρμοί. Τα χίλι μου, τα χίλι μου για σένα νε λένε Προσοχή Και τα μάτια μου μερόνιχτα κλείνε, μερόνιχτα κλείνε Προσοχή Να ξαναρθείς κοντά μου Προσοχή Μέσα στην αγκαλιά μου Ephagat, macaronia, meat pie. Ephagat, angel pilaf. Ephagat, garlic with olive oil. Ephagat, barbunya, tigani ta. Ephagat, chicken with jamun. Ephagat, skata. I like you because you are nice and kind. Να πρέπει να τελειώσει κάπω και να φρενάρει. Δεν θα ποτέ. Λοιπόν, μόλι με ακολούθησε ο λογαριασμό, φυστεί και Είναι το official. Θα είστε είναι το official. Είχα ένα άλλο, αλλά ήταν άλλο fake. Όχι, όχι, να είναι το πώ λέμε ελληνοφρένη official Είναι αλλιώ. Σε ακολουθεί, το φυστεί με σήμα, τι εικόνα έχει, τι Δεν θες να ξέρεις 200 Ο χρόνια, σημαίε ελληνικέ και τέτοια. Α, και τέτοια. Α, κρίμα, και φάνηκε ότι έχει χιούμορ. <laughs> ναι, όντα. Oh, μπορεί yeah, να yeah. το κάνει <laughs> από χιούμορ. Μηδέν <laughs> δημοσιεύσει, ετρόλ θα ένα, μπορεί, βλέπω. Ε, εντάξει, ε, εντάξει, εντάξει. είναι από ό,τι βλέπω. Εντάξει, Είναι από αυτού που μπαίνουν τώρα τα 060, τα, τα καινούργια. Τα 060, δεν πειράζει, παιδιά. Ο μισθό καλό είναι. Επειδή εδώ αντικαταστήσαμε, είναι η προσοχή του κυκίλια και αντικαταστήσαμε τη λέξη προσευχή. Αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε προσευχή. Α, τι θα κάνουμε. Προσευχή. Τώρα όλοι μαζί. Ναι, δε. όλοι. Πάτερ Κωνσταντίνε Μιτσοτάκιμων, 5 ουρανή. Αγιαστήτο το τέκνο σου, Κυριάκο. Ελθέτω στην πρωθυπουργική βασιλεία σου, Και γένετο το θέλημά σου. Δώσε θάρρο στου υπουργού του επί τη Το παγούριον της κεραμαίω το επιούσιον. Δώσε το χρυσοχοίδι δακρυγόνα σήμερον. Και σκούπισε του κικίλια τα δάκρυα αυτών. Και τον Άδωνη βοήθησε να πληρώσει ο φίλες ημών. Και προστάτεψε τη μαρέβα από του μοτοκρό των πειρασμών. Στείλε στο 3% το σύριζα των πονηρών. Εκ του πατρό Κωνσταντίνου και τη θηγατέρα Θεοδόρα Ντόρα τη Παρθένου και του αγίου πνεύματο Κυριάκου του μεγαλοπρεπού. Αμήν. Καθίστε. Καθίστε. Κοιτάξτε. Προσευχή. Νομίζω ότι έχουμε ξανακάνει έτσι τι εκπομπέ. Με προσευχή. Ποιο βάζει τα μισά προσευχή. Εμεί. Τι λάθο. Το έφερε η κουβέντα Λά. γιατί ο Κυκλή. Κικίλιας... Όχι, δεν πειράζει. Ε, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Α, δεν πειράζει, εντάξει. Τη Πέμπτη. η σε περίπτωση που μπερδευτήκατε, γιατί ναι. την προηγούμενη εβδομάδα ήταν Πέμπτη. Δεν το είπαμε. Όχι, ήταν η 25η, δεν το πάμε. Ναι, και το κάναμε Τετάρτη. Ε, θα συνεχίσουμε λίγο. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του Ομίλου. Στο Facebook, στο YouTube παντού μα βρίσκεται με το όνομα Ελληνοφρένια. Έχει και διαλόγου από κάτω, έχει και γραφέ να κάνετε. Τα ξέρετε. Και η κομμωδία του Ομίλου έχει πάρει και δημόσιε διαστάσει. Δεν είναι μόνο μεταξύ μα. <χι> το λέμε και έξω πια. Και από πιάνη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί Όμιλο, βέβαια, δεν κατάλαβα καλά. Είμαστε ενημερωτικό, ψυχαγωγικό όμιλο. Κοίτα ποιοι άλλοι όμιλοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Και παίζουν. Εντάξει, δεν έχουμε τόσα λεφτά. Εντάξει, ναι, Μάλλον ναι, ναι, δεν, αμέσως, έχουμε λεφτά. δεν έχουμε λεφτά. Αν οι όμιλοι, έχουν λεφτά πάνω από δύο. Α <laughs> <laughs> <Τι, laughs> πούμε. <laughs> δύο. Πάνω από δύο ανθρώπου. Εντάξει. <laughs> ναι, λέω. <laughs> γενικώς, θα κάνει έναν όμιλο. Έτσι ξεκινάνε όλα. Ναι, δεν λέω. Δεν, δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να ξεκινήσει. Καλά, α πούμε εμεί ότι είμαστε. Όταν η Ελληνοφρένια θα γίνει κανάλι και θα ανεμοκατεβάζει κυβερνήσει. Θα σου πω εγώ τότε Τι θα μου πεις Τότε α, Δεν μπορούσα να το πω από τώρα Σποίλε Όχι τότε τότε Πάμε να, ένα ακόμα του κικίλια Αυτό με το προσοχή Πολύ μας άρεσε Και αυτό το χρονικό διάστημα Σας ζητώ κάτι πολύ απλό Όσο και δύσκολο Προσοχή Προσοχή Επίσης. Ένα, δύο Ένα, δύο Ένα, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο. Ό,τι και αν κάνετε Προσοχή Προσοχή στο γονεί Προσοχή! Είσυγα, ε, ε, ε, ε. Όπου και αν πάτε, προσοχή! Τσου, ξεφυτρώνει μπροστά μια έλια! Προσοχή! Κάνε άκρη! Κάνε άκρη! Όπως και αν κινηθείτε, προσοχή! Προσοχή, κίνδυνος! Προσοχή, κίνδυνος! Προσοχή! Κάικα! Προσοχή! Ελ διάπλο! το ελ διάπλο! Σας ζητώ κάτι πολύ απλό, όσο και δύσκολο. Προσοχή! Προσοχή. Μην εγκαινείστε. ακίνητη. Προσοχή. Πιο δυνατά να ειδονίζετε το έδαφος, ακίνητε. Εγκαινέθεις. Για, γιατί εγκαινέθεις. Δεν γκαινείτε ουδείς. Προσοχή. Αυτά λοιπόν με τον Κιχίλια και την προσοχή του παράγγελμα. και να σταθούμε προσοχή και να μην κινηθούμε. Παλιώς Χαρικλίν από τους καλούς κοιτοεκινήθης και όλα τα ναι, άλλα. Ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Όλοι δύσκηταν καλύτερα από τους καλούτερα. Όλοι, Όλοι δύσκηταν πολύ Τα καλή. παλιά ήταν όλα τέλεια. Ε, διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. όλη την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη Είναι μακρά να μεγαλύτερον που γεννηθεί στην ιστορία Διάφορα ψεύτης πάντα ψεύτης Είναι ψεύτες Πρώτα απ' όλα και πρόεδρε να σας πω το εξής Ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης Είναι ψεύτες Ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης Από ιδεολογία Από ιδεολογία Γιορτάζουν τα παιδιά Και ναι, αλλά άλλη... αυτή είναι πιο σύγχρονη. Αυτή που είναι η επικεφαλή. Η μπροστά. Η βιτρίνα. Όχι, εννοώ και άλλε βιτρίνε πολιτική Ναι, Ο προηγούμενο, ο νυν και ο μελλοντικό, αν μια τα πράγματα. Ψέματος, θα πρέπει. Να ήταν η ψέματο, θα έλεγε. Και όχι μόνο. Ναι. Να ήταν μόνο το ψέμα. και αρπαχτής. Δηλαδή, αν ήταν αποτελεσματικοί, άντε θα του συγχωρούσαν και πέντε ψέματα. Αν άφηναν έργο πραγματικό. Θα του συγχωρούσαμε και πέντε ψέματα. Εδώ δεν κάνουν τίποτα. Χάνονται λεφτά, άπειρα. Είναι και ψεύτε αγορεύουν. Πόσο πάνω. βαθιά πασόκο είσαι. Ναι, είδε. Μου αρέσει. Πασόκο, εγώ γενιά αλλαγή. Ε, ξέρω. 81, πανηγυρίζαμε με πράσινη σημαία. Άλλοι μόνο δεν είμαι σίγουρο. Κι εγώ. Μα ήταν Τα ρούχα μαζί που πουλήθηκαν και έχουν γίνει κόκκινα. Και εσύ αν ήσουν εκεί θα πανηγύριζε. Ναι. Μικρό παιδί ήμουν, δεν καταλάβαινα. Ναι. Το κλίμα τη ημέρα. Μικρό εκεί. παιδί στα 17, σου ήταν. Δεν είναι πολύ πιο μικρό. Τέλο πάντων, έχει σημασία. Αλλά αφού πήγαμε πίσω. Ναι, όχι. Το, 76, ας, το 1976, αν σήμερα. Έγινε ο... στην. Βιβλίο Πολύ, μια έκθεση βιβλίου. Α, όχι. Σίγουρα κάτι θα έγινε στην Ισόβολη, αλλά τώρα θα πάμε και σε κάτι που έγινε κάπου αλλού πιο πέρα. Ο Στίβεν Βόσνιακ και ο Στίβεν Τζόμπ ιδρύουν την Apple. Mm. Είναι μια ιστορική στιγμή στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Apple Computers, έτσι λεγότανε. Και έφτιαξαν τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, Apple 1. Ah. Σε κάτι γκαράζ, νομίζω, εκεί που τα φτιάχναν αυτά τότε. Και ε, το σήμα από τότε της Apple είναι το μισοφαγωμένο μήλο. Το δαγκωμένο ναι. το δαγκωμένο μήλο. Που να αναφέρουμε λίγο σε αυτό, να, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Μία από τις θεωρίες, η πιο επικρα, η, η επικρατούσα θεωρία γύρω από αυτό, είναι ότι έγινε αυτή η επιλογή του δαγκωμένου μήλου ως φόρο τιμής στον Άλλαν Τούρινγκ. Ο Άλαν Τούρινγκ ήταν στη βρετανός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε φοβερή συνεισφορά στην νίκη των αντιναζιστικών δυνάμεων γιατί είναι ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα ένιγμα, την κωδικοποίηση δηλαδή που χρησιμοποιούσαν οι ναζί του Χίτλερ και κατάφερε Να σπάσει αυτόν τον, και έδειχνε τον κώδικα και έδινε στου Βρετανού, Βρετανό και ο ίδιο, πληροφορίε και ξέραν η Βρετανία από πριν και οι σύμμαχοι που θα κινηθούν οι ναζιστικέ γερμανικέ δυνάμει. Φοβερή η προσφορά του. Υπάρχει μια ταινία σχετική. Δεν θυμάμαι καθόλου τον τίτλο. Είναι πολύ ωραία ταινία. Έχει ενδιαφέρον το τέλο του τουριγκ. Έχει να κάνει με Μήλο, κάτι. Έχει να <Ρα>, κάνει με Μήλο. Θα τα στη... με το. Ναι, ναι, προφανώ. Μετά δέκα χρόνια μετά. Ε, ο Τούρινγκ ήταν ομοφιλόφιλος Βρέθηκε αντιμέτωπος το 1950, το του 50, τώρα 51, 52, 53. Βρέθηκε αντιμέτωπος με την κοινωνική κατακραυγή στην Βρετανία. Εξαναγκάστηκε, τότε έτσι προβλεπόταν προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή, να δεχτεί μια θεραπεία. τους κάνανε θεραπεία. Ενέσεων ιστρογόνων, που θα κατέστηλαν υποτίθεται την ομοφιλοφιλία του. Η θεραπεία γυναικείων ορμονών διέλυσε σωματικά και ψυχολογικά τον ίδιο, το αυτό επιστήμονα. Και με αποτέλεσμα να πεθάνει ο ίδιος δάγκωσε ένα δηλητριασμένο με κοιάνιο μήλο στις 7 Ιουνίου του 1954. Και δίπλα στο κομοδίνο του θανάτου του υπήρχε το δαγκωμένο μήλο. Έτσι λοιπόν αυτό έμεινε και γι' αυτό είναι το δαγκωμένο μήλο της Apple στα, που κινητάκια, βλέπουμε. Παντού, στα και κινητάκια παντού. Και γιατί είναι σημαντές. ωραία η ιστορία. Γιατί γιατί Πάντα είναι και ωραία ιστορία και του Τούρινγκ ναι. που είναι ένας ε, τεράστιος επιστήμονας που προσέφερε Δεν είναι επιπέδου εδώ των δικών μα των yeah, γιατρών. <laughs> Αλλά κάτι έκανε και αυτό τότε και έσπασε από σότε. Έχει χίλια επιστήμονα. Είχε φτιάξει μια μηχανή που τα επεξεργαζόταν όλα αυτά. Δηλαδή <laughs> δεν ήταν μόνο διάνοια στο μυαλό και είχαν κατασκευάσει και μηχανή. Δεν θυμάμαι αυτή την ταινία πραγματικά. πάντως και ο Αδάμ έτσι την είχε πατήσει κάπω. Με ένα μήλο. Με ένα μήλο, ε. λέω. Δαγκωμένο. Yeah. Ωραία. <laughs> λοιπόν. <laughs> <laughs> ε, πολύ καλό ο, ο παραλληλισμό. <laughs> <laughs> όχι, να μην ξεχνάμε και τα πάτρο παράδοτα. Η ελληνική αστυνομία είχε φρουρά στον φουρτιώτη. Βεβαίως. Βοά ο τόπος. Γιατί. Πρώτος Ξεκινάμε ο... γιατί. <laughs> έτσι. Α. Γιατί έτσι γουστάρουμε όπω στον τελευταίο. Μήπως επειδή τη κινδυνεύουν την τρομοκρατία είναι... από είναι... τους συντρόφου του Κουφοντίνα που πήγανε στο σχοτώσουνε. Είναι η αστυνομία του Χρισχοήτη και κάνει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει πραγματικά. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εδώ και δέκα μέρε βγήκε ο Δήμαρχος... Απλά δεν είναι ταινία στο Netflix, αυτό Μα να Όχι, όχι, είναι εδώ. Το ό,τι γουστάρει, ωραία. Καλή φάση για σειρά στο Netflix. Μα κάνει, ότι γουστάρει. Εδώ είχε δύο κουστοχωρήσει 150 βόβες στο, στο εφετείο. Που δεν είχε πέσει μία. Εντάξει, βάλε 50 έχει σύννεφο. Πολλά μπορεί να δει. Ο στο αυτό, ότι έχει εκεί φρουρά ο Το διέψευσε Έβγαλε μετά έγινε στα, social media, έγινε στα social media μεγάλο πανηγύρι το διέψεψε με ανακοίνωση αστυνομία και βγαίνει χτε και λέει: Τον αποσύρουμε τη φρουρά του Φουρτιώτη. Ποια φρουρά, αφού την είχατε διέψε, διαψευτεί, Δεν έχει φρουρά. Βρέκα ραγκιόζητε, βρέκα πατεώνε. Τι η, η αστυνομία του Χρυσοχοίδη. Ναι. Η αστυνομία του Χρυσοχοίδη, Τι απέσυρε αφού δεν είχε, Μια ερώτηση. Ένα βουλευτή, ένα δημοσιογράφο σήμερα το πρωί να απευθύνει αυτή. Κανονικά έχει φύγει ο Χρυσοχοίδη μόνο από αυτό. τον έχει πετάξει στη Αν υπήρχε σοβαρό πρωθυπουργό και, και σοβαρή κυβέρνηση. Έχει λόγου. Αυτό, αυτό που είναι ένα ψέμα ναι, ναι. σε άλλε χώρε του δυτικού κόσμου, γι' αυτό το λόγο φεύγει κάποιο. Είπα ψέματα. Δεν Για είναι. ένα θέμα πληρώνουμε όλοι εμεί, εσεί όλοι, πληρώνουμε να φυλάνε αυτόν, τον όποιον. Γιατί τώρα όλο αυτό. Ο Δημήτρο Ραφήνα που εμπλέκεται. Γιατί κάπου εκεί μένει και τα βλέπει. Και τα είπε ο άνθρωπο. Και του Συλάβανε και το φωτογράφο, επειδή που φουρτιώθηκε. Αυτό έτον. είναι ο φωτογράφο του ντοκουμέντου, Προχτές στο δικαστήριο, mm. που είχε πάει να καλύψει. Και λέει: Σουλάβανε Και πήγαν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί. <Το> καλά πήγαινε. πάει. Και χτε έκανε ε, αγωγή μήνυση στον Βαξεβάν και στον Πολάκη. Και θεωρητικώ έπρεπε να κινηθούν οι αστυνομικέ δυνάμει να συλλάβουν τον Βαξεβάν και τον Πολάκη. Στην βουλευτή, ok. Γιατί το ζήτησε ο Φουρτιώτη. Γιατί όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Και βγαίνει η αστυνομία χθε και λέει: Ναι, δεν του αποσύρουμε, του απέστειλε. Δηλαδή φιλούσαν μέχρι χθε. Χτες... Και είναι αφύλακτο τώρα ο Φουρτιώτη. Είναι αφύλακτο. Ναι, αλλά από φτάσαμε, τι κινδυνεύει. Πριν ένα μήνα περίπου, κάπου εκεί στην εκπομπή του, βγαίνει ο αρχισυντάκτη του Φουρτιώτη τηλεφωνικά. Μου όχι, όχι, δεν είναι που ότι πήγε. Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα τέτοιο. Είναι δημοσιογραφία. Και η δημοσιογραφία δεν μασάει αποστόλη. Γίνεται το εξή κινικό στον αέρα. Ε, έρχονται εδώ περισσότερο από 100 άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί υπάρχει εδώ στο σταθμό ή θα πρέπει να φύγεις τι, τι είπαν για μένα σε παρακαλώ το το ποιο ήταν το είδος τη απειλή, οι οποίοι είναι οι θρασίδιλοι και του περιμένουν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι δήλωσαν ευθαρσώς Μη... όμως εγώ οφείλω να σε ενημερώσω για ποιο πράγμα μιλήσανε μου, για σφαίρες για ποιο πράγμα μιλήσανε είπαν με... ότι έρχονται εδώ και θα τις σκοτώσουν το ευθέω. Θα σε όπως όπω βγάζει ο κουφωτίνα τα θύματα του. Μία από τι εκφράσει του και τι απειλές τους ήταν αυτέ. Εγώ θέλω να πω το εξή, επειδή εγώ το έχω δηλώσει πάρα πολλέ φορέ, ότι δεν τρομοκρατείται η δημοσιογραφία. δημοσιογραφία. Δεν, Μέχρι, ε... σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να αποχωρήσει από την εκπομπή. Θα πρέπει να φύγει από το στούτιο γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλησιάζουν περισσότεροι. Όπω είπαμε από 100 που πήραν τηλέφωνα, θα πρέπει σε παρακαλώ θερμά mm. να αποχωρήσει από την εκπομπή. Να ενημερωθούν και παρακαλώ οι αρμόδιε αστυνομικέ αρχέ τη ελληνική αστυνομία. Θα πρέπει να φύγει σε παρακαλώ ε, θερμά. Ε, θα πρέπει να φύγει μόλι. Δηλαδή θερμή παράκληση, θα πρέπει να φύγει και να συνεχίσει η κυρία Παλετσόνη. Δεν θα συνεχίσει κανεί. Η δημοσιογραφία θα ολοκληρώσει το έργο τη, θα κλείσει η εκπομπή. Εγώ δεν εκβιάζομαι, δεν τρομοκρατούμε και δεν απειλούμε. Και θα τεχνοζόσουμε αυτοί... σφαίρε με λίγο το είπανε ξεκάθαρα. Δεν καταλήθει. Θα είπαν... το χαζόμεσουμε όσε σφαίρε έπαιραν τα χρήματα του Φωτίνα, Θα γραφτεί περισσότερε από αυτέ τι σφαίρε θα πάγαι στο φιλότιο. Γιόργη μέρο τη αρμόστηση τη κοινωνική αρχέ. Εγώ προσωπικά και σα το λέω. Θα συνεχίσω. Ο μέντο φωτιό συνεχίζει α το κτό του δημοσιεγράφου χωρί να πρωείται από απειλέ. Εντάξει, δεν φίμουν όντι δημοσιογραφία. Τι έχουμε ζήσει. Γύρω τη δημοσιογραφία του φωτιώτε. Όλα αυτά είναι πραγματικά, μεταξύ. Δηλαδή δεν είναι, δεν το σκέφτε κάποιο συναριογράφου στο Βαλού σε ένα σύρμα. Όχι. Ωστόσο, καλογραμμένο το κυμανάκι. Το κημικά κειμενάκι κακοπεγμένο. Κακοπεγμένο, κακοπεγμένο. Κακοπεγμένο, κακοπεγμένο, κακοπεγμένο. Έχει την τρογιά του αρχηγάκτη του που λέει να κάνει η κυρία παλετσάκη έτσι για να τον εξοργείσει. Όχι. Δεν θα, αυτό δεν το είχαμε συμφωνήσει. Δεν έχει κάτι παλετσάκη, Να σταματήσει που μπορεί, να πάμε σε επανάριξη. Να κοπεί τώρα. Ήταν τότε αυτό συνέβαισε με την απερινή του κοντίνα. Ένα. Πήγανε 100. πότε Δεν Πο... πήγανε. Όχι βέβαια. Δύο. <laughs> Ποιος θα πάει. Οι 14 μπάτσοι που τον φυλάγανε τον φυλάγανε και πριν ή μετά από αυτό. Δεν το ξέρουμε, δεν αυτό. Το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι η δημοσιογραφία δεν φιμώνεται από στόλη. Οι μπάτσοι που τον φυλάγανε είτε το γράφουμε με y, το φυλάγανε Δεν ξέρω Α, Δεν τα ξέρω ούτε εγώ. Δηλαδή είναι ερωτήματα που δεν Έξε έχουν απαντηθεί και εσύ. Θα μείνουμε λίγο στο πολιτικό σκέλο του θέματος Γιατί πέρα από το χαβαλέ είναι και σοβαρό ότι Οι αστυνομικοί που πληρώνονται Και με τις ελλείψεις που υπάρχουν Στα τμήματα και εκεί Να φυλάνε το Μένιο Φουρτιώτη Ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα πολιτευτεί και βλέπουμε ότι λιβανίζει γλύφη ξερογλύφη την Νέα Δημοκρατία μόνος, μόνος του δεν, δεν ξέρω δημιά. αν είναι μόνος του ναι, δεν έχω ακούσει μια ανακοίνωση σοβαρού κόμματο που να λέω εμείς θα πάρουμε κάποιον τέτοιο στα ψηφοδελτιά μας και δεν βλέπω ότι είναι η εφημερίδα πώ γίνεται, δεν, δεν αυτά τα μόνος του Άστα. όλα αυτά δεν είναι. Αυτό που είπε ότι, ότι υπάρχουν ελλείψει αστυνομικού. Υπάρχουν ελλείψει αστυνομικού. Mm -hmm. Όπου και να κοιτάξει <laughs> έχει ένα αστυνομικό. Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε γελείψει. Πήγαινε. 32 νέα σώματα. Άλλο εννοούσα. Πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα να κάνει μια επικύρωση εγγράφου. Εκεί υπάρχουν ελλείψει. <laughs> Αλλιώ γύρω του γύρω αυτοί είναι φούρ. Φυλ, δεν φυλάγανε αυτοί το φορτιώτη όμω. Έξω <laughs> τα <το> πατσαριά <laughs> που είναι στα δικάβαλα και στα τέρια και. Έτσι έχουμε. Πάμε, Πάμε λοιπόν τώρα. Αυτή η αστυνομία που εδώ και 1,5 χρόνο είναι. Το, η ντροπή της ελληνικής κοινωνίας Υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη Που έχει βάλει το χέρι τόσο κανένα άλλο Και τα έχει κάνει έτσι που να φυλάει μέχρι και το φουρτιώτη Και να βλέπει 150 μολότοφ Και να δέρουν στη Νέα Σμύρνη Και, και, και άπειρα Νομίζω δεν τον νοιάζει, τον νοιάζει μόνο μια χέρι. Το ξέρω δεν τον νοιάζει Απλά να λένε ότι ήταν ο εμβληματικό υπουργός Όχι Του νοιάζουν η ψήφοι των uh, ακροδεξιών. Oh, ναι, ναι. Των οικογενειών που δεν σκέφτονται καθόλου, που κοιτάνε oh, μόνο τηλεόραση. Oh, αυτό είναι, αυτός είναι ο τρόπο που εργαλειοποιούν το Ξοχοίδι οι Μητσοτάκιδε. Ο Ξοχοίδι, σχέδιο. ότι νοιάζει Είναι τόσο υπερφύαλο, δεν θέλει καμία δόξα. Να περνάει καλά κάθε μέρα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Είναι ένα υπερφύαλο τύπο που δεν οροδεί προουδενό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αδίστακτος. Θα ακούσουμε τώρα εδώ για αυτή την αστυνομία mm -hmm. που φυλάει το Φουρθιώτη πώς μας την παρουσιάζει ο ίδιος ο υπουργό. Θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος ως πολιτικός προϊστάμινος αστυνομία, γιατί οι άντρε και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομία βρίσκονται στις επάλξεις καθημερινά, στις επάλξεις του αγώνα για ασφάλεια και του αγώνα για να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής και ότι κοντά του είναι το κράτος με αποτελεσματικό τρόπο. Μπράβο. Όριστα, για το φρουτιό ότι ήταν, κοντά του είναι το κράτος Να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής να. Γενικώς είναι υπερήφανο για αυτή την αστυνομία Αλλά έχει πει ότι έχουν μία από τι πιο καλέ αστυνομίε τη Ευρώπη. Ναι, ισχυρέ και πιο ήπιε. Και αυτό ισχύει. ισχύει. Ούτε πλαστικέ και, και, και τα. ότι περνάνε Εντάξει. από ψυχομετρικά τεστ. Όλα, όλα Καλά, ισχύουν. όλα αυτά ισχύουν. Δεν θυμάμαι την αναλογία αναπολίτη. Είναι 14 μπάτσε αναπολίτη. Και μια μπεμβέ τεθροκισμένη. Άμα είναι έτσι, θέλω να πω κάτι λάθο που έχουμε κάνει εμεί. Έχεις την Δεν είναι ότι μ' αρέσουν οι BMW, αλλά άμα Οτε την είχε. Αλλά... Okay, γεμάτη βενζίνη, όχι να <laughs> την χρεωθώ κιόλας. <laughs> και θωρακισμένη. <laughs> και θωρακισμένη και με τα Ε, προφανώ. <laughs> το... Ναι, ενώ όχι να έχω και τώρα την ασφάλεια και, τα έξοδα, και την ασφάλεια. Γιατί και μια ασφάλεια... Γιατί να την πάρει την ΠΜΒ, άμα είναι να χρεωθεί και κάτι δεν θέλω. <laughs> και να είναι γεμάτη με χώρα μέσα. <laughs> δεν είναι μόνο Να κλείσουμε λίγο το, την ενότητα αυτή. Γιατί αξίζει 14, χτες έλεγα και 24 και 34 αστυνομικού για αυτό το λόγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες ε, για τον ε, πρωθυπουργό. Σπλιτ, yeah, κάναμε yeah, yeah. και το βίντεο αυτό για να δει ο κόσμος γιατί αν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας που εκβιάζει τους δημοσιογράφου με αγωγέ, η χώρα αυτή τη στιγμή αν η Θάνατη είναι σήμερα χ, θα ήταν. Ψή, ο Μέγα, μη σα πω, στα κάγκελα, ο κόσμο θα πεινούσε και θα είχαμε ένα μπάχαλο σύστημα. Πραγματικά <Το> αυτό ο άνθρωπο είναι άξιο ο Πρωθυπουργό. Και είδατε ότι ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Άξιο ο Πρωθυπουργό μα, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Όχι, αυτό δεν έχει νόημα. Παρασκευαστούμε όλοι. Δεν έχει νόημα τίποτα. Όχι, αυτό το συμφωνούμε όλοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. 365 μέρε το χρόνο. 24-7. Α. Συνεχώ δηλαδή, ναι, μέρα, ναι, μέρα ναι. νύχτα. 24-35, να το πει σωστά. Μέχρι. Ναι, οκ, okay, Αυτό είναι ο λόγο που αξίζει να έχει ξαφνικά. Δεν είναι η πιντοκαθέρα τη Τζούλια. Όχι, καλά. Τη Τζούλια, λέει. Όχι, όχι. Πάνω αυτά, είναι παραδείγματα. Είναι στιγμή που ενώθηκε ο Ελληνισμό στο χέρι. Εντάξει, αυτό Εκεί ενωθήκαμε είναι η αλήθεια. δεν είναι αυτό. Δεν μονιάζουν πιο εύκολα οι Έλληνε. Σε κάτι τέτοια μόνο. μόνο. Εκεί μονοιάζουν. Εκεί δεν είναι <laughs> η προσφορά. Στην πανδημία δεν τα καταφέραμε. Όχι, όπω λέμε Στη χειροτεχνία όμως μια χαρά πηγαίνει. Πρώτη. Ναι. πρώτη Η ταινία λοιπόν με τον Άλαν Τούρινγκ Μου στέλνει εδώ ο φίλο είναι Το παιχνίδι της μίμησης να. Αυτός είναι ο τίτλος Αν θέλετε να τη δείτε, δείχνει την ιστορία του Άλαν Τούρινγκ. Θα πάμε σε διαφημίσει και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα.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 Η Λάσκα και ο Αλέξη Τσίπρα εδώ. Ταιριάξανε. Ταιριάξανε ταιριάξαν απόλυτα. Έχει στέλνει ένα μήνυμα ένα ακροατή και λέει: ρε παιδιά, είμαι λίγο άσχετο. Πείτε μου ποιο είναι αυτό ο φρουτιό τη. Έλεο. Τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα ΑΛΦΑΒ. Μα άμα δεν ξέρει του πυλώνε του ελληνικού πολιτισμού. Τη λέγω ποιο είναι ο κυρανάκη. Πραγματικά δηλαδή δεν, δεν, δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Δεν, δεν πάμε Δείτε σαρβάμπρο αγαπητέ. Ναι. Συγγνώμη. Χαμήλα <laughs> στο <στερ -κοντίσιον, laughs> <laughs> ακούγεται. <laughs> η πάγοςες λογικό καν επιψώφο. Ναι, και εσύ πάγοςες. Ε, κρατιέμαι. ωραία Ορειά. Ο Κώστας ανακréeτα κατα... κατα... στη ψυχή. <laughs> ναι, ναι. Ο Κώστας καταραχιάς Είναι πρόεδρο των εργαζομένων του Αγίου Σάου του νοσοκομείου. Τον απέλησε η κυβέρνηση χθε. Βγάλανε και μια ανακοίνωση οι δύο δικηγόροι και λένε ότι το αίτημα που είχαν υποβάλει στη δικαιοσύνη απορρίφθηκε. Έχει απολυθεί. Είναι ο μόνο που απολύθηκε. Είναι πρόεδρο εργαζομένων. Έκανε καταγγελίε για το συγκεκριμένο νοσοκομείο και το πώ μέσα στην παρνημία, ελλείψει και όλα τα υπόλοιπα. Και, και τι να κάνει η κυβέρνηση. Ήρθε σε δύσκολη θέση. Το τον έδιωξε. Ένα. Απέλησε. Παραμένει πρόεδρο λόγο του νόμου όμως. για έξι μήνε. Ποιο? Από το συνδικαλιστικό νόμο, δεν είναι παράνομο να το Όχι, μια διώξη. Πα, Παραμένει ως πρόεδρο. Θα υπάρχει μια νέα εκδίκαση 25 Μαου, από τη βλέπω εδώ, του 2021. Να. Δεν έχει λήξει δηλαδή, αλλά από σήμερα δεν εργάζεται. Να. Βγαίνει ένα βουλευτή, συνάδελφό του στη Βουλή τη Νέα Δημοκρατία, με το όνομα Κώστας Μαραβέγγε, βουλευτή Νέα Δημοκρατία Μαγνησία, στο Βόλο. Και μιλάει για τον ε, ε, Κώστα Καταραχιά, τον απολυμμένο πρόεδρο των εργαζομένων. Και ακόμα σημαντικότερο, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε κι εσεί. Στο γιατρό που τελειώνει σήμερα η σύμβασή του και είναι ένα τυπικό γεγονός θα σας στείλω όταν κατέβω από το βήμα το βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο διαδίκτυο που με προπιλακίζει γιατί έχω προσωπική εμπειρία με το συγκεκριμένο γιατρό γιατί ήθελα απλώ το αυτονόητο να πω την άποψή μου Δημοκρατικά και τίποτα περισσότερο. Και προπυλακίζει και περιγελάει εκλεγμένο εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. <ΛΣ> Αυτό είναι ο συγκεκριμένο γιατρό. Αυτή είναι η δημοκρατική του ευαισθησία. Και υπάρχουν και υπόνοιε ότι μπορεί και να έσπηρε και τον κορονοϊό μέσα στο νοσοκομείο που εργαζόταν. Υπάρχουν, υπάρχουν δημοσιεύματα, κύριε Σκουρλέτη, να τα πληροφορηθείτε πρωτού εκφραστείτε και να δείτε και τα β' και να δείτε λίγο το του συγκεκριμένου γιατρού. Εδώ λοιπόν βγαίνει ο βουλευτή. Μα δεν σέβονται τίποτα. Και λέει ότι πρώτον, με αυτόν τον απολυμμένο έχω διαπληκτιστεί. Οκ. Okay, Πόσε φορέ δεν γίνονται αυτά. Βουλευτή να διαπληκτιστεί με τον όποιον. Πολίτη, δημοσιογράφο, σιγά το τεκμήριο. Και δεύτερον, λέει, έχει διασπείρει τον ιό. Υπάρχουν δημοσιεύματα. Βουλευτή στο α, κοινοβούλιο. Το λέει κυρίε και κύριοι το μακελιό. Λέει, λέει, και... λέει το μακελιό. Όποιο μακελιό. Γιατί? Λέει, υπάρχουν δημοσιεύματα. Όταν ο να... βουλευτή είναι με το μακελιό. Καταγγέλει κάποιο βουλευτή. Άνθρωπο που απολύθηκε ότι διασπéré τον ιό, γιατρός Μάχημος μέσα στα νοσοκομεία με αυτό το με τους 8.000 νεκρούς αυτή η κυβέρνηση αυτός ο βουλευτής είναι με τους 148 εκτός μεθ και λέει ότι ο γιατρός διασπéré σύμφωνα με δημοσιεύματα ναι, ναι, ναι. με δημοσιεύματα λέει δηλαδή, δηλαδή είναι το ότι νάν τον το, το άλλο επίπεδο πια αυτό ακριβώς αυτό ακριβώς. κάπως έτσι ήταν στο θερώπιτο ότι του Φανήτου λόλο Στεφανή Φτάσαμε στο τέλος Βάλε ένα τραγούδι έτσι να χωρίσουμε λίγο από το μαγκαζίνο Τα χωρίζουμε. υπόλοιπα εμείς είναι ένα σαν ο κόσμος Χωρίζουμε το μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας, γεια σας. A tenement, a